Ο και και Κυριστότη... του... ε. και το το... πρόβλημά του, δεν είναι, το πρόβλημα του... S S S δεν είναι η ανεργία. S S S το πρόβλημά του είναι ότι πρέπει να ζει κάνοντα πράγματα που σε άλλη περίπτωση δεν θα περνούσε από το μυαλό του να τα κάνει. Άραραραρα σε... Ναι, ναι Oracle, υπήτη, απλά δεν. Χτύπησε παλαμάκι. Χτύπησε παλαμάκι και το πρόβλημα του τώρα μετατράπηκε.